Να σου πω, μισή ώρα. Ο Φήμιο έχει φαγωθεί με το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Ζηλεύει. Ζηλεύει, εγώ πιστεύω. Ζηλεύει. Ήθελε τι είναι. να είναι εκεί. Δεν τον κάλεσε κανεί. Τον έχουνε ξεπαρεούχεσμένο. Λέρεση. Ζηλεύει του αγώνε του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει δεν έχει συναξάρει δικό του. Άσε με τώρα, τώρα με τι βιάδιε όλο. Νομίζω ότι έχει μάθει από τι κακέ γλώσσε που κυκλοφορούν τα νέα. Ότι είναι πρικισμένο ο Αλέξη. Είναι και ο Αλέξη πρικισμένο. Όχι μόνο σε αυτό που εννοεί και σαν ηγέτη. Ένα πρικισμένο. Συγγέτης, στόφα ηγέτη, ταλέντο ε, βέβαια, ε, βέβαια. Άσε με τώρα και έχουμε τώρα ε. τους άχρηστους πάνω που το παίζουν άριστη Φέρε ε, το δε, σωστό δε, τον αριστερό του κομμουνιστή το με το συναξάρι Το συναξάρι των αγώνων Έλα με το, το, τους το, το, μαλάκες το, το, τώρα έχω μπλέξει το, το, Σε παρακαλώ το, το, το, το, το, πάρα, πολύ. πάρα πολύ, άσε με με Α, Έλα, γεια Έλα, με την πρώτη σήμερα Ναι, δεν θα ξανατύχει, ξέχνα το Ε, δεν μου έχει άλλη μια φορά Θα σου πω ότι δηλαδή τώρα μετά το συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μια προοδευτική αριστερά. Ναι, ναι, ήταν και πριν. <σίξε> αλλά και τώρα μετά το συνέδριο πήρε τα πάντα. Να, ε, εντάξει τώρα κοροϊδεύει ο κόσμο, κοροϊδεύει, αλλά τον κόσμο που ήταν εκεί, που είναι όλα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν το λέει κανεί, δεν το λένε τα κανάλια. Ναι, ναι, ναι βέβαια. Όλοι λένε το, το, 30... το 3% το 3%. <σίξε> <σίξε> Είδε τι γινόταν στο ΤΑΕΚΒΟΝΤΑ. Ήταν <σίξε> όλα τα μέλη εκεί. <σίξε> Άρα, όσοι <σίξε> είναι οργανωμένοι <σίξε> στο ΣΥΡΙΖΑ που θα ψήφισαν έτσι κι και Κλήθηκαν να πάνε για να δείξουν ότι έχουν κόσμο Ήταν εκεί Με το 2% το έχει σίγουρο Τρία Ναι δύο γιατί τα μέλη τε, τε, τε, τε, τε, Αλλά όταν τε, τε, βλέπεις ένα δείγμα το... εκεί Ορίστε τι σημαίνει στην κοινωνία κάτω Αναγωγή Έλα σε παρακαλώ κάμερα σε μένα Καλό να κρατήσουμε φυλαγμένο πάντα στην αριστερή μας τσέπη το συναξάρι των αγώνων. Δηλαδή αν είναι τόσο αριστερός όσο, όσο ψήφισε το μνημόνιο. Παιδί μου, έχει το συναξάρι στην αριστερή τσέπη τώρα έλα σε παρακαλώ. Πάμε. Αφού έχει στην αριστερή τσέπη το συναξάρι μήπως να ενημέρωνε τον κόσμο για να μην τον κοροϊδεύει τι κρύβει και στη δεξιά τσέπη. Το μνημόνιο, ίσω που λε και εσύ και όλα αυτά. Αυτό. αυτό. Εγώ το πήγαινα ακριβώ εκεί. Όταν δηλαδή, ψήφιζε το μνημόνιο που ήταν αριστερό, τώρα που θα είναι εξίσου αριστερό, θα μα φέρει τον πόλεμο κατευθείαν εδώ. Δεν ξέρω. Ρωτάω. Δεν τολμώ να ξέρω. Ναι. Ναι. Δεν τολμώ να μάθω. Και όμω ξέρουμε, θα μάθουμε κιόλα. Και ξέρουμε και θα μάθουμε. Όσοι δεν ξέρουν, οι παγκόσμιε απειλέ αναδύονται ξανά μαζί με τι αλλεπάλληλε κρίσει. Τόσο που καθιστούν σήμερα πιο επίκαιρο από ποτέ ένα παλιό για την ανθρωπότητα δίλημα. Σοσιαλισμός Η βαρβαρότητα. Να, να σου πω για τον Τζήπερ. Το Χρεισνά, να, επειδή να έβαλε απόσπασμα ο σιασμό η βαρπαρότητα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, εντάξει. Ε, πάνε, διαχρονικά δηλήματα. Ότι όπω απαντάει το δήμα λέει, ο σοσιαλισμό ή Βαρβαρό, και ήταν απαντά ή λέει, βαρότητα και μετά αρχίζει κάτι γενικώλογα για το τι είναι σοσιαλισμό. Για δεν, δεν εξηγείται. Σοσιαλισμό ή βαρβαρό. Ωραία, το θέλει το δήλον. Ωραία. Και από ποια πλευρά τη ιστορία είναι, από ποια πλευρά του δηλήματο. Γιατί πέντε χρόνια σοσιαλισμό δεν είδαμε, με τη βαρότητα έννοια σε πιο πολύ η φιτία του. Εσύ σου λέω αξίζει. Σα ευχαριστώ. Είμαστε ο σιαμό και βεβαρότα και αυτό που απαντάει πατάει δεν είναι ο είναι κάτι γενικό. Με τον αδύνα αλλά αλλά να μα εξηγεί με τον αδύναμα. Είναι επινεργάτο. Οι mm. πιο ενδιαφέρε ομιλία χθε στο σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ ήταν που κάλισαν τα κόμματα να χαιρετήσουν. Εγώ έχουμε το γελίο του πράγματα να πει ο Μαρινάκ σε την Αιδημοκρατία, ο Παύριο Μαρινάκη, αυτό που έλεγε πληγουσμένο του Τσίπρα, θα σε σκοτώσω στον είχα μιλήιο. Αυτό που πήγε την πιο ενδιαφέρε ομιλία στο σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτό του μέρα 25 παρόλα αυτά, ο οποίο μέσα στο σπίτι και έχει να του λέει κάτι αντιμωνιακά, σε φάση θυμηθείτε Άλλοι τσα ωραία που δεν το βλέπεις συχνά, Από Πασόκ, ποιο πήγε. Από Πασόκ, τι εννοεί. Το μισό συνέδριο ήταν Πασόκ. Τι εννοείς, Εννοώ πηγε. επίσημα να χαιρετήσει. Α, δεν ξέρω, γι' αυτό δεν έδωσα. Το σημασία που δεν Από Κουκουέ. Από Κουκουέ δεν πήγε κανεί. Και εγώ έχω παράπονα οι φίλοι σύντροφοι. Στο λέει... α, α, γαϊδουριά. Γαϊδουριά, γαϊδουριά λέει: Γιατί πήγατε στη Νέα Δημοκρατία να χαιρετίσετε. δεν Είστε, λέει. Χοντρό. Δίκιο έχουν. Μπορώ να ευχηθώ κάτι ή θα μου κλείσεις πάλι από αυτόν και ζει το τηλέφωνο ή από φόβο μάλλον Φόβο φόβο Σε φοβάμαι Φοβ... σε... Ναι, σε έχω πάρει από φόβο <laughs> πραγματικά Φοβούν του Πουδώρα φέροντε που λέμε. Ναι, ναι, μπορώ λοιπόν να ευχηθώ κάτι. Θέλω να ευχηθώ τον κόσμο να ξεφραγωθεί να καταλάβει το συμφέρον του. Οι δογματικοί κομμουνιστέ έχουν πάρει το δρόμο τη ιστορία. Συγνώμη, Να καταλήξουμε κάπου που θα συμφωνήσουμε. Όχι, δεν δε με αφήνει ρε φίλε να αυτό. Λε μαλακίε γι' αυτό. <laughs> λοιπόν, να καταλήξουμε <laughs> ότι το πιο καλό. <laughs> θα, θα υπερθεματίσω αυτό που λε. Ότι το πιο συμφέρον για τον κόσμο είναι να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στα πράγματα για να στρώσει την κατάσταση να έρθει ο κομμουνισμό. Να φτιάξει τα πράγματα να πάρει ο συγκεκριμένο. Να ε, για να έρθουμε, γιατί και ο Κουτσούμπας η σειρά του περνάει από το ΣΥΡΙΖΑ πρώτα. Δεν Έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ σύριζα και μετά. Κατάλαβα να καταλήξουμε εκεί. Το Ότι το ο ΣΥΡΙΖΑ θα μα κάνει ένα σμούθ σοσιαλισμό το για να ευρώ. καταλήξουμε αν στον ευρώ, κομμουνισμό. Στε, αν έρθει ο το κακό ΝΑΤΟ θα φύγει, το κακό Ευρώ θα φύγει, Έτσι θα επιστρέψουμε σε ραχμή. Αυτά, αυτά θα τι είναι, Με τον Τζίμπρα δεν θα φύγουν. Είναι στη δεξιά τσέπη, όχι εκεί που ήταν το συναξάρι. Το συναξάρι των αγώνων. Είναι στην κολότσέπη, είναι στον κολό κατευθείαν, είναι, πού είναι το το πολύ σημαντικό χωρί δώματα που έχετε εσεί. Τα δόγματα τα δικάζεται. Με ρούπω. Δεν έχω να πω τίποτα. Μερόπωσαι. Τι και μάθω, να, να, να πει μερικά κομμάτια ότι δεν του είχαμε δει ναι. Ναι. να πει. Ναι, που σήδε, το σύδε για τα καλά. Μην κάνει πάλι το ίδιο λάφο, για, γιατί εγώ ανησυχώ για τα παιδιά μου στοιχεί. Εγώ πάει ό,τι τα λακάνω, το έχω κάνει. Αν αισητικό για τα παιδιά μου. Τα παιδιά σου Ας να προσέγιζε. Έχει το οποίο έχω μένω. Δεν είμαι σαν αυτού γραφικού που παίρνουν τηλέφωνο εκεί πέρα για άλλα λέει: Αι πήρε το λεπτό όλοι. Δεν είναι το Jay και παπάριε. Εγώ ξεπένω γιατί. Α, εσύ έχει το πίσω, κατάλαβα. Ποιο μεροκάμα τώρα, μου τη δίνει ο τρόπο που μιλάει ο Θήμιο. Καταλάβει, μου τη δίνει. Ναι, θα σου περάσει, ε, ε, εντάξει. Εκνευρίζομαι. Λε και τον κάνει μπίτι, δηλαδή. Λε και κυβερνάει ο Αλέξη Ρεσί. Λε και κάνει αντιπολίτευση, δηλαδή. Ότι όταν κυβερνούσε ο Αλέξη, σου να χαλαρώ και τα δεχόσουν αυτά. Όταν κυβερνούσε ο Αλέξη, είχα πάρει και ένα τηλέφωνο και σου είχα ρίξει μια χλέπα, ρε φίλε. Γιατί αυτά που λέγατε δεν είχε προηγούμενο. Τι να πείτε Αυτό ακριβώ λέω κι εγώ. Όσο χαλαρώσεις ήσουν όταν κυβερνούσε ο Αλέξης. Ό, Ότι ό, εκεί την ήθενε στην αντιπολίτευση αυτούς. και λες «ευτυχώς κάποιος μας κάνει καλύτερους». Λες «Μας κάνει ρε, κριτική για να πιστεύουμε. δυναμώσουμε». «Ωρσε, σούργελο. Έλα Αποστολή, Σε με κάτι όχι κουβανικό. Ετοίμασε, εφάρσα για την τουβλέος. Ο, ο, ο, ο καθηγητή Πιούτσα επιστρέφει, το έχει πάρει χαμπάρι. Σε ακαδημαϊκό επίπεδο πλέον. Συμφώνησαν και τα συγκράματα τα πανεπιστημιακά. Τώρα τσακώνονται με του εκδότε προ το παρόν, κάπου θα ξεκινήσουν και με του φοιτητέ. Ετοιμάσου να κανονίσει. Τώρα για τα κουβανέζικα, την πρωτομαγιά τη κεντρότητα Αθήνα Θεσσαλονίκη θα μα βρείτε το Unblock Κούμπα σε τραπεζάκι ενημέρωση και αλληλεγγύη. Λοιπόν, άκουγα πω όλοι μου εδώ να σου περιγράψω κάτι. Είμαι σούπερ μάρκετ. Βλέπω μια γυναίκα, τραπετσόνα και ρατσίνε εκεί μέσα, ξέρει που φαίνονταν η γυναίκα τη βιοπάλλη από μικρή γι' Μένα με καλαθάκι με πέντε φθηνά πράγματα. Και βλέπω μέσα δύο τραχοπαπάδε που δεν μπορούσαν να περπατήσουν από την κοιλιά και μου ανέβηκε το έμα στο κεφάλι τόσο πολύ που μου ήρθε να του αρχίσω τι παλιάδε. Κάπω έτσι γίνεται και με την κυβέρνηση. Δηλαδή έχουν βγει τα χαζά που πήραν ένα πτυχίο από τον παπά του που δεν, εξ, δεν έχει δώσει ο κόλιο του ποτέ, α κυβερνάνε και χαζουγαρούμε. Οι περιμένουν από αυτού και ψηφίζουν αυτούς. Δεν υπάρχει σωτηρία από στο Λάκκο. Παραγγελιά για Παρασκευή. Δώσε. Άδωνης, μια χαρά είναι και θα τον πλέξει με τον Αλβανό που έδινε τις φωτιές του καλοκαίρι. Ποιο περνάει. Μέσα στη φλόγα Αλμανός περνά Μια χαρά, εγώ τα σβήσα μόνος εγώ, εγώ, σβήσα όλα, εγώ. όλα το σβήσα όλα εγώ όλα εγώ. Ε, αγαπητέ κύριε συνάδελφε λέει, λέει, λέει Στον καπιταλισμό, στο σύστημα που ζούμε Φουτιά Όλο το χρόνο, μια χαρά είναι Τια χαρά Στον καπιταλισμό Όλα το σβήσα όλα εγώ Μια χαρά είναι Τια χαρά Πάλι παρασκευή, την παρασκευή. Η βαλάντα του ρεπότερ του τραγούδι η από τι <Τοίησαι> Κι όχι από πρόσωπα. Καταρχήν έχω τα για και ακροάφρυά του Ειρήνη και μου λέει να βάλει τη μαγούλα λέει την παρασκευή. Εδώ πέρα στο... στην Αγούλα είναι προ το Θριάσιο. Κάνουν κάτι έργα εδώ πέρα με το δρόμο ναι. και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε μεγάλο. Αργούλα τελειώσουν. Ε, προχτές του έσπασε και ένα αγωγό. Τρέχανε νερά. Δεν μπορεί να γίνει κάτι. Ωπα, κάτσε τώρα. Γιατί μπλέκονται τα πράγματα. Δεν με νοιάζει τώρα που είστε φρακαρισμένος για τα έργα. Το ότι τρέχουν νερά μα ευαισθητοποιεί εμάς. Τρέχουν νερά, ε! Μα γι' αυτό πήρα. Είμαι γείτονα απέναντι τρέχουν νερά. Πηγαίνετε με ένα κουβά να μαζέψετε. Μπορεί να σφουγκαρίσετε με αυτά να κάνετε κάτι είχα νερό ε, καλό δεν είναι όχι κουβα είναι, είναι πολλά τα νερά έχεις πάσει αγωγούς πήγαινε με τι να πω καλά μαλακάς είσαι καλά τώρα τα ρωτάνε αυτά και σε ποιο πήρα το όνομά σου πώ είναι στράτος τζόρτζο θα σε έλα ε, δε, λοιπόν ένα υπεύθυνο μου! το νερό να μαζέψεις Α, τώρα, Άχι, μα, σου, μα, σου. Είπαν τρελός, ήταν, δειλός, ήταν είπαν πω ήταν ήταν φανερώθηκε η θεία παρουσία μα ήτανε αλλεργικό στην κάθε εξουσία Ένα ιχαίο γεγονός μια νύχτα με αστέρια που δέθηκε αναρχικός σε λαθός μπατσουχέρια βάλε μου τα έφηβα γεράκια την παρασκευή σε παρακαλώ πάρα πολύ ρυφτήκανε στη μουσική να βρουνε τη γενιά τους Τα ρούχα κολυερώθηκαν στα άλλα τα κορμιά του. Απ' τα σχολεία βγήκαν και μπήκαν στα παράκια. Στου τοίχου χτυπήθηκαν τα έπιβα γεράκια. Κράτα ρε, φίλε, γερά. Κρά...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 Έχουν σπάσει τα νερά της μαγούλας, εγώ αυτό ναι, κρατάω Ναι, ναι, ναι Ετοιμόγενη μαγούλα Τι ετοιμόγενη <σχεσίλου> βρε μαλαίκα, είσαι πάλι, ποιος είναι Δεν σου πάνε να μαζέψει τα νερά με τον κουβά Τα μαζεύουμε με τον σκάι σχ... Τόσες προτάσεις κάνουν Καλύτερα ρε, μου δε... καλύς έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα Δε θα πάει σταγόνα νερό χαμένη, τα λέει ο σκάι Dzień mm -hmm. Καλησπέρα! Yeah. Λοιπόν, είχα πάρει κάποτε για τη μαγούλα για ένα πρόβλημα που είχαμε. Τι πρόβλημα είχατε στη μαγούλα? Ε, με κάτι νερά, εμπάσου, το πέσει και μου έχουν πει ότι με κοροϊδεύετε με αυτό. Λοιπόν, yeah. να τελειώνει αυτό, κατάλαβε. Ποιο είναι το μικρό σα? Έλα, έλα, να τελειώνει αυτό, γιατί θα, θα, θα έρθω εκεί πέρα και δεν ξέρει τώρα τι θα γίνει. Μισό λεπτό, είσαι εσύ που, που είσαι πολύ άντρα που έπαιρνα από τη μαγούλα που ήταν έγκυο. Θα, θα σε πιάσει, Ακού, θα σε πιάσει και δεν σε κάνω. Ρε. Μισό λεπτό να, στη μαγούλα να, να, να σχίσει, ρε, Τρέχουν ακόμα τα νερά Επίσης το νερό είναι που σας κάνει να, τόσο άμπρα Τι έχει το νερό της μαγούλας Όλο λόγια είσαι Αγαπησή τε... Κι παραθυρό Έρπες ο μαχός Γιατί πολύ... Ένας τυχαίος φόνος Που επαναλαμβάνεται στα μάτια μου μπροστά Απέναντι στο άδικο Κανείς μη μένει μόνος Εφτιάχτηκαν οι άνθρωποι να ζουνε χωριστά Και θέλω να φτιάξει με αντάκης του Άδωνη Της ε, βούλτεψη Του βορίδη Και να βάλεις από πίσω να παίζει το Mouth full of shit Από τσάμπα γουάμπα Λοιπόν, αγκούρια. Αυτήν την εβδομάδα 1-35. 39% τα αγκούρια, κυρία Καλαγκεώνα. Μύον 39 κύριε. τα αγκούρια, σας είπα. Τρία μνημόνια υπέγραψες για να έχεις χαρτί υγείας. Τρία μνημόνια έχεις υπογράφει για να έχεις. Αλλιώς δεν θα είχες, διότι δεν θα υπήρχαν πρώτε ύλες και δεν θα είχες, υπέγραψες τα μνημόνια, τα υπερταμεία, τα ξένα φάρτ. Και έχεις χαρτί υγείας, για σένα γίναν όλα. Τι αυγά τους ξένους, ξένους να βάλουμε. Ποιος το βάλουμε. Έλα ρε με την πρώτη έπιασα αυτή τη φορά. Ρε. Τι γι' άλλο, τι έγινε, και τι χάλασε. Δεν ξέρω, κάθε, κάπου βρίσκαμε στο Αιγαίο καλά. Κάποια μαλκία έγινε. Κάποια μαλκία έγινε. Να σου πω, πόσο καιρό έχουμε να ακούσουμε το μυθιστοκάκι γαμνιέ. Δεν ε, ξέρω ε... τι κάνετε εσεί, εγώ το βάζω τακτικά. Όχι, λέω, ρε, σε κασά. Δηλαδή το βάζω σπίτι για να ηρεμώ, έτσι μόλι γυρνάω. Βάζω ένα σκοτσέζικο σε χαμηλό. Μάλτ, ένα μάλτ. Μάλτ, μάλτ, μάλτ και το βάζω να ακούγεται έτσι το πικ-απ. Το έχω σε βινίλιο εγώ, είμαι συλλέκτη. Να σου συλλέ πω, βάλτε ότι καλά. Τροπή, ε, όλα αυτά τροπέ, ε, τροπέ, ε μισή τροπή δική μου, μισή δική του Αυτός γαμι*** θα τη μοιραστούμε Αυτό το win-win Εντάξει, έγινε Τουλού, ό, για όχι για Δική μου και δική του, αυτός γαμι*** Εγώ γιατί όχι Τέλο πάντων ε, ρε, μου, ε, δεν, είμαι, ο, το, δεν είμαι το θέμα, καταλαβαίνω μου, το Θέμα σε πειράζει μου γα... Αυτό που κάνω είναι καλά τον κόσμο. Αδέ επηρεάζει, βέβαια. Εγώ αδιάφορος. μάλιστα. Ε, δεν με Α, τέλος ειδέτε, πάντων, δεν να σε καλά. Ναι, ναι, να σε καλά. Πιτζοτάκι, Τι είπατε, έξω, έξω Είπατε κάτι. Με κεντρικό σύνθημα πόπι το <συνθυμ> πολυτεχνείο ζ <συνθυμ> Σε όλα τα φαρμακεία Να κόψουμε τη σύνδεση Γιατί ο κύριος εδώ θέλει να μας πει κόψε κόψε κόψε τον ήχο Όμορφα είναι έξοδο Ρίχνει πολύ χιονάκι Γι' αυτό θα τραγουδώ σε Όλοι μαζί Κύριε και όχι διχασμένη Ένα Μια με Σελαδώσβα του χέρια και απ' τανηκτο παραφυρός δεν πέσει. Κάσο από Γεια Έχει εδώ και καιρό που θέλω να πάρω να αφιερώσω ένα-δύο τραγούδια. Είναι από το συγκρότημα Soult με You. Το ένα λέγεται Wildfires που είναι το αγαπημένο το δικό μου και το γιου μου. έχει ωραίο δυνατό στίχο είναι το food on neck πόδι πάνω σε λαιμούς κάνει... Ωραία μηνύματα περνάμε, μ' αρέσει Έχει να κάνει με τους αστυνομικούς που πατάνε πάνω σε ανθρώπους που σκοτώνουν ανθρώπους και αυτό το είναι όλο και πιο επίκαιρο και όλο γίνεται πιο επίκαιρο τον τελευταίο καιρό και πιστεύω ότι ταιριάζει αν άκουσετε και εσείς τραγούδια αν σα αρέσουνε Kuno malara, buza gapo, elinara, buza gapo. A gápamę, enochosima penadisu, gápamę, AGAPAME gapo. A gápamę. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, sas. Moła talasipu chokani, kręc tamę. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, Τα <tapane> <Thaddeusia> na μείνει ya πάντα μαζί μα! αγαπώ! Σε βλέπω στη Και χαίρομαι! Έχουμε καιρό να τα πούμε, Γιατί Na <t> Ναι. Του βλάχου, του πάνου, από την παράσταση που έχει κάνει για το... Ε, Ο τυχαίος θάνατος ενός αγκριβώς, Ένα τυχαίο γεγονός λέγεται το κομμάτι Ξέρω, ε, με τον αναρχικό που έπαιξε τα λάθος χέρια μπάτσου Δυστυχώς η αφιέρωση είναι για το θάνατο του Ζακ Για όλους αυτούς που έχουν πεθάνει Από την κρατική βία και καταστολή Μα είναι θέλημα Θεού Ό,τι και να συμβαίνει Ό,τι ξοπίσω μας κρατά Και ό,τι μπροστά πηγαίνει Άλλοι τον είπανε Χουάν, άλλοι τον Ελ-Βαγγέλη, Άλλοι τον είπανε Χριστό και άλλοι τον Ελ-Πινέλη. Ένα τυχαίο γεγονός μια νύχτα με αστέρια που βρέθηκε αναρχικός σε λάθος πατσουχέρια. Κι απ' το ανοιχτό παραθυρό έπεσε μοναχός του. Ja by poni tondrelané o